410 FM stereo. Δεν μπορείς να περιμένεις κάτι... Είσαι σκλάβο του. Τι άλλα ελληνικά ρε γάμο, το να χρησιμοποιήσουμε. Τι άλλα ελληνικά να χρησιμοποιήσουμε. Ρε Πούσημο. Να, να σα βγάλουν στον δρόμο να πάτε με το πάρετε του καροτσάκι με το χέρι και να το μετάξετε στην ψυκάλια. Στα παπάρια του τι έγινε στην Ελλάδα. Ε, είναι νόμο αυτού του κράτου. Αναγκαστική απαλωτρίωση με το αιτιολογικό τη εθνική σημασία. Μπορούν να τη στιγμή να ισοδυναμώσουν και ολόκληρα χωριά, ολόκληρε πόλει. Δεν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 Ρε Αλέξη θα με τρελάνεις εγώ, δηλαδή θα με τρελαθώνεις ο φίλος μου Σήν δεν μας είπες ότι ήσουνα, είσαι θαυμαστής του σχεδίου Marshall Διότι γύρω στις 600.000 οικογένειες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ανασφάλιστες Σας λέει τίποτε αυτό, αυτές οι ήθελαν να ξέρα Σκέφτομαι μερικές φορές με το μετελεγεί στο μυαλό μου Αυτές οι 600.000 οικογένειες, σε κόμμα είναι Θα μας αποζουρλάνετε εντελώς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 yeah Κύριε Πρόεδρε, καλή σας σήμερα, Καλή σας σήμερα. Just... Κυρία, κυρία Πρόεδρε, καλή σας σήμερα. Just... Καλή σας σήμερα, λοιπόν just... Από το ράδιο Αρτά στου 101.5 FM και στέρεο just... Με την εκπομπή στον τοίχο. Just... Είμαι ο Γιάννης Λαζάρου Θα είμαστε παρέα καμιά ωρίτσα 2, 681, 4.60 right. για να κάνετε τι δικέ σα παρατηρήσει. Αλλ <μυριακόνι> πράγματα σε πρόεδρο. Συχνά αλλιώσαμε είσαι πρόεδρο. So Κάναμε χθες συχθήρα Φάγαμε τα μπατών σαλέμας, Τα μας Ακούσαμε επαναστατικά τραγούδια Διότι Να Και με μια σεμνή τελετή γενάμε πρόεδροι Δεν so θα φας τώρα Ναι γίναμε πρόεδροι Κυρία μου και κύριέ μου Και έτσι ξυναίρωσε μια άλλη Άλλη μέρα τώρα Άλλη Βγήκε και, και ο αρχηγός στο κοκολάριον εκεί ο αρχηγός ο, ο αρχιπρόεδρος ο πρόεδρος και μας είπε ωραία πράγματα μας ανέβασε το ηθικό μας είπε διάφορα να πούμε και μας είπε πως θυσίες ε, τι θυσίες κάναμε για να κερδίσουμε σε καμιά 50 χρόνια αυτό που είχαμε πριν ε, πέντε χρόνια ναι είναι όπως και να το κάνεις είναι πρόοδο. αυτό είναι μια επιτυχία μεγάλη και βέβαια εκεί που πρέπει να σταθούμε όχι απλώς να σταθούμε είναι στο ε, ότι ο ίδιος θα ακούσατε φαντάζομαι καρφωμένοι όλοι στις οθόνες σας ε, την ε, διαπίστωση που έκανε και ο αρχηγός ναι ο αρχηγός, ε, ότι ο ελληνικός λαός είναι ο μοναδικός στον κόσμο που το βιωτικό του επίπεδο μέσα σε τρία χρόνια έφτασε το βιωτικό επίπεδο της μεταπολιμικής Ευρώπης Someday, ήθελα να ξέρω ρε παιδί μου εδώ ο Στυλιουβάτης με το Σαμαρά του γράφει ο του γράφει του δηλαδή, για να καταλάβεις δηλαδή, πόσο προχωρημένοι είμαστε εδώ οι, οι δικοί μας πολιτικάντητες πριν πόσο πέρασε μήνας μίρα, στη λιουβά ρε, είμαστε καλύτερα από το 1950 να πούμε. Και τι άλλο γίνεται. <μή> Πάντω το ομολόγησε, έτσι. <μή> ε, και εκεί μετά πήγαμε, γιατί ήμασταν και εμεί καλεσμένοι. Ε, κα... Στην στ, στ... Τι άλλο προέδρο είμαστε κι εμεί. Πάγαμε το φιλέτο. Πώ το λένε, φαγκρί. Φαγκρί φιλέτο, ο... μεσό. Μπομπότσικα και με λίγο Την πότσικα που βάραγε ο άλλος του Μια κυρούλα εκεί του, Να λέξει το κεφάλι Την πήραν και την κάναν σό, Χθες, μην κάνουν και έξοδα Και μετά κάτσαμε να βούμε Και απολαύσαμε το κουμπάρο Του Σαμαρά, το Μητσιά Αλλά πήρε και το δεκαρεκάκιο Του κουμπάρο χθες Που πριν κανα 6-7 μήνες μας έβριζε Γιατί Δεν ψηφίζουμε Σαμαρά Λοιπόν και την προθυερία των τραγουδιάρων τη Φαραντούρινα η οποία να σου θυμίσω εδώ μεγάλος δήμαρχος που πέρασε από την Άρτα την είχε φέρει της έσκασε δέκα χαρτιά τότε ήταν τα λεφτά τα κανονικά αν θυμάμαι και ήθελε και μας είπε ότι της τάσκασε όχι μόνο για να απολαύσουμε την αυτή την τέλος πάντων τη, τη μεγάλη αλλά θα γινόταν και η πρέσβυρα τη Αρτά. Ο ναι. Πρέσβυρα, ναι. Τέλο πάντων, αυτό έλαβε τέλο η σεμνή τελετή. Εμεί τώρα είμαστε προέδροι, και εσεί να σκάσετε από τη ζούλια σα. Του τελειώσουμε όλου τώρα. Αλλάζουν τα πράγματα. Είμαστε πρόεδρε ρε τέλος Βέβαια υπήρξανε και Κάτι παιδάκια να πούμε του τσιτσιρί τρία του όρθια Τα οποία Κάναν αντίσταση λέει Και δεν πήγανε λέει στις τελετές Που κάναμε εμείς για την ανάληψη της προεδρίας Να για παράδειγμα Ο Αλέξης μας Ο αντιστασιακός Αλέξης ε... Έκανε αισθουτίτη την απουσία του δεν ήρθε εκεί που αναλαμβάναμε την Προεδρία. Αλλά γιατί όμως. Όχι για να κάνει αντίσταση. Αλλά έκανε, έκανε τέτοιο προεκλογικό αγώνα γιατί τον θέλουμε για πρόεδρο στην Κομίσιον. Στην Κονομίσιον. Στην Κονομίσιον ρε παιδί μου απάνω. Λοιπόν. Και μας είπε διάφορα, κάνοντας αντίσταση χτες, ότι... Ε, θα αλλάξει η Ευρώπη τώρα που θα πάω εγώ στην κομισιόν Διότι Θα την αλλάξω από μέσα την, την Ευρώπη Την αλλάξω από μέσα την Ευρώπη Και θα την κάνω θα την κάνω με σκεπτικό σιριζιώτικο Ναι Μεγάλη αντίσταση σου λέω Μεγάλη αντίσταση δηλαδή Δεν. Αυτά έκανα λέξεις το μόνο που έλειπε να μας πει να, να του ξεφύγει Του Αλέξη Το ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο Βέβαια το ΝΑΤΟ δεν άλλαξε ονομασία Η ΕΟΚ άλλαξε Είναι ενωμένη Ευρώπη πια Ορίστε βρε <laughs> καλό ναι. Ναι. Παρατηρεί εδώ Φιλεκροατή, εκδρόση τη δημοκρατία πρέπει να είναι αυτό. Λέει, καλά λέει η πολιτική μα λέει με την Ελλάδα θα ασχοληθούν, ποτέ ο ένα ασχολείται για το δικό μα λέει τον κύριο αρχηγό μα, τον κύριο αρχηγό των προέδρων Του Σαμαρά με την ε, προεδρία τη Ευρώπη και την Ευρώπη γενικώ και ο άλλο ασχολείται με την Κονομισιόν Με την Ελλάδα δεν ασχολείται κανένα. Τιλεακροατία, μάλλον παιδί μου, τι μιζερό άτομο πρέπει να είσαι σήμερα. <Raw1> ρε, βουλάκι μου, καταλαβαίνεις τώρα ότι και η Ευρώπη είναι ελληνική Η Κίνα είναι ελληνική, τα πάντα είναι ελληνικά Θα γίνουν όλα ελληνικά, ρε, πέρα για πέρα, ρε Ε, το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα, να πούμε. Τι γέλω, παπα, τι είστε ρε, παιδί μου Δεν παίρνω τη χαμπάρι. αλλάζουν τα πράγματα, ρε, ξυπνήστε, ρε Ξυπνήστε, ρε Ναι Κυρία μου και κυρία μου, βέβαια τώρα ως Προέδρη που είμαστε της ε, Ευρωζώνης έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα σοβαρό πρόβλημα, πολύ σοβαρό πρόβλημα αφού απαντήσουμε το φίλο πρόεδρο. παρακαλώ τον κύριο πρόεδρο αλλά like it for shift. I go there will be gotta me So you gotta let me know Should I stay or should I go? Κύριε σας βρίσκω σε καλή κατάσταση σήμερα. Εντάξει. σε φόρμα. Έτσι μπράβο αυτό. Μπράβο, μπράβο αυτό. Έτσι μπράβο, μπράβο. Άσε καλά κύριε πρόεδρε, καλημέρα. Είδε λοιπόν να πόσο δίκιο έχω ξύπνησε, αλλιώ ο άνθρωπο σήμερα. Τι νιώθω το νιώθει το Προεδρείο έχει, έχει μία έτσι ρε παιδί μου. Ε, είναι σε φόρμα. Τέλο, τέλο, τέλο. Τέλος. Ε, βέβαια, τώρα ω Προέδρη, και εσύ κύριε Πρόεδρε, έχουμε αντιμετωπίσουμε ένα θέμα. Διότι λέει η ενέργεια στην Ευρωζώνη ε, συνεχίζει λέει ε, να, να αυξάνεται <ΣΣΣ> Σε παρακαλώ τώρα να πούμε τι είναι αυτά να μου Βέβαια στην Ευρωζώνη η, η, την πρωτιά στην ενεργία την έχουν οι πρόεδροι Οι Έλληνες δηλαδή ναι Αλλά δεν έχει σημασία αυτό Λοιπόν ε, είναι, επειδή είναι και η Ευρώπη των λαγών να κοιτάμε όλη την Ευρωζώνη τώρα διότι δεν είμαι θα προέδρι μόνο των Ελλήνων είμαι θα όλων των Ευρωπαίων Όπως θα έλεγε όπως λένε συνήθως Δημαρχαίοι Προέδροι της Άνω Κάτω όταν βγαίνουν δεν είμαι πρόεδρος αυτών που ψήφισαν είμαι πρόεδρος όλων Ναι αλλά έχουμε σοβαρό πρόβλημα με την ανεργία ε, στην Ευρωζώνη ε, τώρα αν είναι πρώτη στην ανεργία η Ελλάδα ε, Ποιος τυχαίζει την Ελλάδα τώρα μωρί, είμαστε πρόεδροι να πούμε Να κοιτάξουμε την Ευρωζώνη Αντώνη, Αντώνη κοίταξε και την Ευρωζώνη Τώρα που θα είναι και στην Κονομισιόν ο... ο Αλέξης Κοιτάξτε να τα φτιάξετε τα πράγματα Λίγο σας παρακαλώ πολύ δηλαδή Να μην μπουν ότι δεν δουλεύουμε πα. Μπορείστε Κακία Κακία. Ανοίγουμε τα μάτια του Ευρωπαίου Όπως το λες Διότι κοίταξε βέβαια ε, Τώρα έξι να κάνει ένα παιδί μου ένα λάθος κύριε Τηλακρατά μου και με συγχωρείς πάρα πολύ Που θα σου το επισημάνω Δηλαδή ας πούμε ο Μπαρόζας Είχε κανένα ένσημο στη ζωή του Το παιδί ήταν επαναστατικό Παιδί ήταν ακροαριστερός Ξέρω εγώ τι ήταν και έγινε πρόεδρας της Ευρώπη της Οικονομίσιων ε, Ποιο δηλαδή εντάξει δεν έχει ένσημα και ο σαμαρά, και ο Τσίπρας δεν τον ανοίξαμε εμείς το δρόμο στην Ευρώπη η πολιτική γενικά είναι έτσι είναι η πολιτική γενικά έτσι δηλαδή όσο πιο άχρηστος είσαι τόσο πιο αποδοτικός είσαι για την πολιτική την οποία ασκούνε αυτοί Τέλο πάντων πάντως μη γίνεστε κακοί άντε χαρούτε λίγο σήμερα χαρούτε φάτε Χωρίς σήμερα να πούμε δεν έχει πρόβλημα κανένας. Ούτε τα παιδιά κρυώνουν στα σχολεία, ούτε φάρμακα λείπουν από τα νοσοκομεία. Όλα δουλεύουν ρολόι. Είναι άλλο πράγμα να σε, σε πρόεδρος. είπαμε μην κουραζόμαστε τώρα, σε παρακαλώ πολύ. Θα δούμε τι θα κάνουμε και με την ανεργία στην Ευρώπη. Τσατραπάτρα εκεί θα τα, θα τα διορθώσουμε τα πράγματα και θα φάνε όλοι με χρυσά κουτάλια. Βέβαια ε, ως πρόεδρος της Ευρώπης πρέπει να βρούμε μια άλλη ε, Ένωση πως θα την έλεγα πλανητική Διαπλανητική Να παίρνουμε πακέτα επιδοτήσεις Να τα τρώμε και εμείς να τα μοιράζουμε Και στο πόπολο της Ευρώπης Τώρα αυτό είναι δουλειά του αρχιπρόεδρου και της παρέας Δεν ξέρω από που θα τα βρουν Κατάλαβες να κάνουμε το σύστημα Πασοκυστάν δηλαδή. Ναι Να προχωρήσει η Ευρώπη ρε παιδί μου Κυρία μου και κυρία μου Να προχωρήσει η Ευρώπη Τώρα κοίταξε, για να δεις δηλαδή ότι ήμασταν έτοιμοι να αναλάβουμε την Προεδρία Πανέτοιμοι Τα πάντα ε, είναι ρολόι, τα πάντα, Λειτουργούσαν ρολόι Τα μυαλά δουλεύουν, οι υπηρεσίες τα... Η... Δεν μπορείς να είσαι πρόεδρος της Ευρώπης αυτή τη στιγμή Και να μην κάνεις κομποστοποίηση ή ανακύκλωση των σκουπιδιών Πού πας ρε καρά να πούμε, Πού πας για πρόεδρος της Ευρώπης Γι' αυτό ακριβώς το λόγο όσοι δήμοι δεν κάνετε ή ανακύκλωση των ε, απορριμμάτων σας θα χρεώνεστε με 35 ευρώ ανατώνω. Ε, ε, είδες τι λέγαμε χθες. Ρε ούτε κουνούπι δεν θα μείνει στην Ελλάδα που να μην φάει πρόστιμο. Έτσι λοιπόν τι σημαίνει αυτό τώρα. Άιντε να, να δούμε πίσω από την είδηση. Σημαίνει ότι για μας τα ανθρωπάκια τα οποία πλερώνουμε δημοτικά τέλη. Θα μαζητήσουνε ζητήσουν αύξηση Δεν υπάρχει δήμο στην Ελλάδα Εξ όσων γνωρίζουμε Που να ανακυκλώνει όλα τα σκουπίδια των δημοτών του Άρα θα έρθει ο δήμαρχος Ο οποίος πάντα στη θέση του δημάρχου Είναι ένα πανέξυπνο δημιουργικό άνθρωπο Με οράματα Μην ξεχνάμε τα οράματα Και θα σου πει Είδες η κυβέρνηση Σου το κοσπεντάρι στην υγεία Τώρα πρέπει να πληρώσεις ένα 35 για τα σκουπίδια Και από πού να τα βρω εγώ τα λεφτά αυτά Η κεντρική, λέμε τώρα λέει ο Δήμαρχος έτσι Η κεντρική εξουσία Δεν <χεδεύτερο> δε μου δίνει λεφτά Τι θα κάνεις λοιπόν Θα πληρώσεις εσύ πρόεδρε Θα πληρώσεις εσύ πρόεδρε Για να κάνουμε κομποστοποίηση Και ανακύκλωση των απορριμμάτων Δηλαδή Παναγλιτώσεις από τη μία Τι να γλιτώσεις δηλαδή Σου έχουν έτοιμη ανοιχτή την, πόρτα από την άλλη. Ε, εν ολίγεις δεν γλιτώνεις από πουθενά και όπως λέγαμε παλιότερα, έχουν πιάσει τα γιοφύρια και τους ε, τους τα κάναμε κα, ναι αυτό, αυτό που είπες παρακάτω κατάλαβασες τα έχουν όλα τα γιοφύρια πιασμένα ούλα σου λέω δεν γλιτώνεις από πουθενά πουθενά ελληνάρα μου δεν γλιτώνεις Είμαι μεταξύ, ε, ορίστε, παρακαλώ life, Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ <coughs> <coughs> Κάτσε να σου πω τώρα τι σε περιμένει Περίμενε, If περίμενε Έλα, για, για. Yeah. Yeah. Περίμενε να ακούσεις τώρα <coughs> Κοίτα να δεις, άκου Ένα εκατομμύριο Έλληνες Πώς να τους πω τώρα, δηλαδή Αυτή είναι χθρή της δημοκρατίας, είναι δεν πλήρωσαν τα χαράτσια της δε ένα εκατομμύριο Πρόσεξτε. μέχρι τις 31 τρέχοντος δηλαδή τούτου εδώ του Ιανουαρίου θα πρέπει να τα καταβάλουν όσοι δεν τα καταβάλουν θα βρεθούν αντιμέτωποι με την επιβολή προστήμων τόκων κατασχέσεων καταθέσεων εισοδημάτων περιοσιακών στοιχείων τάγκα τόμπολα γύρω στο 1.700 είναι τα κίνητα τα οποία δεν έχει πληρωθεί το χαράτσι οπότε μέχρι 31 Ιανουαρίου αν δεν πα να τα σκάσεις θα μου πεις δεν ειχε τωρα τώρα ένα-δυο χρόνια να τα πληρώσει, δεν έχει σημασία κόψε χρήμα ρε παιδί μου κατέβα στο υπόγειο βάλει τον πολύγραφο. Κόψε τον κόλλο σου Ξέρω εγώ θα κάνεις Πρόεδρος είσαι Αλλιώς Αλλιώς πρόσεξε Πρόσεξε Θα βρεθείς αντιμέτωπος Με Κατασχέσεις Κατασχέσεις Εισοδημάτων περιουσιακών στοιχείων Κατασχέσεις καταφέσεων Θα σου βγάλουν αυτό που λέμε Απλά το σφυρί Το σπίτι Κατάλαβες με ρε ever... Δεν έχεις Τι είπες Τι μας νοιάζει εμάς ρε δεν έχεις Never. Εμείς θέλουμε τα λεπτά Θέλουμε λεπτά Λεπτά Πολλά λεπτά ever... Ετοιμαστείτε λοιπόν Θα έχουμε πανηγύρι love... Και εκείνο το οποίο Σε τρελαίνει says, okay. Στην όλη ιστορία I'm... Δεν είναι αυτά που κάνουνε Και αυτά που ψηφίζουν κάθε μέρα Αυτά μας έχουν τρελάνει εντελώς Τη μερίδα πάντα έτσι Είναι οι μουτσούνες που βγαίνουν και στα λένε Να για παράδειγμα όταν βγαίνει Αυτή η μουτσουνίτσα του Θεοχάρη α πούμε ναι, Και στα λέει αυτά ότι θα σου πάρω το σπίτι Και ναι, ότι τώρα, τώρα έμαθω Θεοχάρης κοιτάει την κάμερα Σε κοιτάει στα μάτια δηλαδή Διότι τα μάτια σου είναι η κάμερα Η απέναντι από το Θεοχάρη πια, Και σου λέει θα σου πάρω το σπίτι Γιατί δεν πλήρωσε το χαράτσι Θα σου κατασχέσω τη σύνταξη θα τα πάρω όλα, μα προσπαθείς να ψελίσεις, μα δεν έχω. Δεν έχω πηγή εισοδήματο. Και το βλέπεις στα μάτια του, διότι αυτός δεν κάνει κακή χρήση της ελληνικής, αυτή την κάνουμε εμείς από εδώ. Τη βλέπεις, βλέπεις στα μάτια του την απάντηση. «Στα παπάρια μου» σου λέει, διότι είναι η μοναδική στιγμή στη ζωή του που αποκτά παπάρια ο κάθε Θεοχάρης. Παρακαλώ. Καλή σας μέρα! σε καλά, ό,τι επιθυμείτε! Ποιο! Τα what... είπαμε, ξέρεις αυτά! Ναι, ναι! Τεν πρόστιμο και θα το στείλουμε και στην εφορία! The θα σας τα πάρουμε όλα, τέλος! Conquest. Όλα, τέλος! Έτσι, μπράβο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλή σου μέρα, καλή σου μέρα, ό,τι επιθυμεί. Κατάλαβε, Η μοναδική στιγμή λοιπόν που αποκτά η παπάρια, ο Θεοχάρης και ο κάθε Θεοχάρης είναι τη στιγμή που ειδονίζεται κοιτώντα την κάμερα και σου λέει Θα στα πάρω όλα. Όλα, το σπίτι θα σου πάρω. Θα σου πάρω στην πύρα τη ζωή, θα σου πάρω το σπίτι. Κατάλαβε, Μεγάλε. Είναι ένα εκατομμύριο, παραπάνω είναι οι Έλληνες οι οποίοι δεν πλήρωσαν το χαράτσι Της ΔΕΗ Τον, πώς τον είπαμε, το φόρο αλληλεγγύης Πώς τον είχε βαφτίσει ο Μπιμπιγιονι Ναι Θα... Στα πάρουν όλα, μεγάλε Θα σου τα πάρουν όλα δεν με τρελαίνει, ορίστε ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι Ναι, ναι, ναι Ναι, έτσι, έτσι, σωστά Περίμενε, Περίμενε, τη λέει η Εκτό από αυτού, λοιπόν, είναι και 200. Πάνω από 200.000 ε, άνθρωποι που δεν πλήρωσαν τα τέλη κυκλοφορία. Θα του πάρουν τα αυτοκίνητα. Και βέβαια, μην ξεχνάτε το εξή: Ότι το χαράτσι είχε ψηφιστεί αντισυνταγματικό. Οπότε, από, το, είχε, από ένα δικαστήριο, δεν θυμάμαι ακριβώ εσεί τα θυμόσαστε. Οπότε, λοιπόν, με ένα αντισυνταγματικό νόμο, οι παρακρατικοί αυτοί Θεοχάριδες αυτή η συμμορία αυτών των αλητών Δεν τους λέω μαφιόζους Διότι προσβάλλονται οι μαφιόζοι Έχουν κώδικες ηθικής έτσι Αυτή η συμμορία αυτών των αλητών Με ένα αντισυνταγματικό νόμο Αντισυνταγματικά σου παίρνουν το σπίτι Αντισυνταγματικά σε καθιστούν άστεγο Γιατί δεν έχεις Να ανταποκριθείς Δεν έχεις Τι άλλα ελληνικά να χρησιμοποιήσουμε Ρε μου. Δεν έχεις Κατάλαβες Με αντισυνταγματικό λοιπόν νόμο Βγαίνει Ο Θεοχάρης Και όλα αυτά τα παιδιά Και κοιτάει την κάμερα Ειδονίζεται Και λέει θα σου πάρουμε το σπίτι <μήλεια> <μήλεια> <μήλεια> Παραπάνω Παραπάνω Παραπάνω Παραπάνω είναι, παραπάνω, σας το πω, ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι τη λέει ακροατή μου Ρε φίλε Νικοκυρέ Με συγχωρήσω για το φίλε Εσύ που είσαι της Νέας Δημοκρατίας Του Πασόκαιος, του ΣΥΡΙΖΑ Του Κουκουέ,ξερό ξέρω άλλα που είναι αυτό το κουτσούμπα Εξαφανίστηκε, ναι Έχεις αυτή τη στιγμή Πρόσεξε ποια είναι η πραγματικότητα Έχει μια μουτσουνίτσα Τύπου Θεοχάρη που βγαίνει στην κάμερα, και απειλεί το 30% του ενεργού ελληνικού πληθυσμού το καταλαβαίνεις αυτό το που, που, που σου λέω απειλεί διότι δεν είναι το ένα εκατομμύριο μόνο έτσι που δεν πλήρωσε τα χαράτσια είναι, εμπίπτουν και άλλα στην κατηγορία του θα σου πάρω το σπίτι είναι κοντά στο 30-35% του ελληνικού λαού και βγαίνει ένας άνος ένα αλυτομυαλό ένας συμμορήτης Και απειλεί το 35% Του ελληνικού λαού Και εμείς το 35% του ελληνικού λαού Τον ακούμε παθητικά Βέβαια θα μου πει τι να κάνω ρε φίλε Να χώσω το χέρι μέσα στην τηλεόραση να Του χώσω μια μπάτσα Δεν ξέρω αν μπορούσες θα το έκανες Αναρωτιέμαι πια Βγαίνει λοιπόν αυτή η μουτσουνίτσα και η κάθε τέτοια μουτσουνίτσα αυτής της συμμορίας των ανάλγητων <μήλεια> Και απειλεί το 30 χοντρικά της εκατό του ενεργού πληθυσμού της Ελλάδας <μήλεια> Και τι κάνουμε <μήλεια> Τι κάνουμε <μήλεια> Και μου λες εσύ Τι να κάνουμε <μήλεια> Να παίξουμε πρίτσαλα ίσως <μήλεια> Δεν ξέρεις τι είναι τα πρίτσαλα αλλά... <μήλεια> Όλα. <Κολά. μήλεια> Όλα αυτά βέβαια, περνάνε σε δεύτερη μοίρα γιατί όπως είπαμε, είμαι η προέδρη τώρα. Hey. Ναι. ένα φίλος τηλεκρατής εδώ επιμένει και αναλογιέται αλήθεια ποιον απειλεί. Ποιο να απειλεί, δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό αδερφέ Δεν είπα εγώ ότι είναι απλό. Α, το επισημένο απλός. <Το> Αυτό το γκρίζο, δημοσιοεπαλληλικό, άθερμα, ανθρωπάκι της κοινωνίας το οποίο δεν ήταν ικανό ούτε να δέσει, και δεν είναι ικανό ούτε να δέσει τα κορδόνια του. Μέσα από κομματικά εκτροφία καριόλιδων, μέσα από διαδικασίες, μπήκε σε μια θέση. Δεν είναι μικρό το νούμερο αγαπητέ μου Δεν είπα ότι είναι μικρό Το επισημένο. Είναι το 30 χοντρικά του ενεργού ελληνικού πληθυσμού Βγήκε ο άχρηστος Βγαίνουν οι άχρηστοι Οι άνοι Τα κομματόσκυλα Τα καριολομαλακισμένα Να στο πω έτσι να με καταλάβεις Και απειλούν τους ανθρώπους Που ίδρωσαν στη ζωή τους Που έχουν κολλημένα ένσημα χιλιάδες Που δούλεψαν Τους απειλούν και όχι μόνο τους απειλούν, τους καθιστούν και άστεγους, ανασφάλιστου, χωρίς υγεία, χωρίς τίποτα. Ποιοι, ποιοι ακριβώς. Ξαναρωτάω ένα νεοδημοκράτη φίλο, αυτό πώς το ανέχεσαι να συμβαίνει από αυτόν τον καριόλι δε φίλε. Δεν είναι για σένα καριόλι αυτό τι είναι. Παρακαλώ. Βασικά, δε φίλε, αυτό το 35%, μαζί σου. Αυτό το 35 του ελληνικού λαού ήταν ο αιμοδότη τη οικονομία. Δούλευε, έκανε μεροκάματα, έκανε παραγωγή, φύτευε τα χωράφια. Ποιο έκανε τι, ποιο είναι το αποδοτικό κομμάτι τη κοινωνία, οι θεοχάριδε. Σε ρωτάω εσένα τώρα, κύριε Πασοκό, νεοδημοκράτη μου που τον έχει εκεί πέρα μέσω του κομματοτροφίου σου ή τον αυριανό Συριζέο που θα είναι, ξέρω εγώ. Κυβερνήτης και θα έχει γιατί ο Θεοχάρης δεν αλλάζει μετά την κυβέρνηση έχει μια σύμβαση εκεί είχαν ψηφίσει ένα κολοκύθι το οποίο θα πάει για πενταετία 7 ετία. Αυτός για σένα δεν είναι καριόλης Σου ακούγεται άσχημη η λέξη Είναι κακή χρήση της ελληνικής γλώσσας Τι είναι αυτός δηλαδή για σένα Τι ακριβώς είναι για σένα Τι εκπροσωπεί Είναι η, η Αγία Γραφή σου και από κάτω είναι η παιδική ε, η πορνογραφία Τι ακριβώς είναι αυτή η μουτσούνα δηλαδή για να καταλάβω Εσύ δηλαδή είσαι ησυχό Κοιμάσαι ήσυχος το βράδυ όταν βγαίνει και απειλεί Αυτό το ποσοστό του ελληνικού λαού Του υγιούς ελληνικού λαού αυτό ο Καριώλης Παρακαλώ yeah. Είναι η εκδίκηση του Γκρίζου μαλάκα απέναντι στην παραγωγή οποστόπεν. <coughs> ναι, ναι, ναι. Ναι. ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ναι, όπως το λες είναι. Του συνταξιούχου από το Ίκα αυτή τη στιγμή, του συνταξιούχου από το ΤΕΒΕ, τους... З, θα του πάρει το σπίτι ο Θεοχάρης για να βαράει σφραγίδες ο Θεοχάρης για να παίρνει το παντεσπάνει το Θεοχάρης. <toolkit> παρακαλώ. <ick love golden salad> oh! <ít apology> Επίσης Να σε καλά. Να σε καλά. Ένα φύρος εγώ θέλει να δώσει συγχαρητήρια Λέει στους τροχονόμους που πήγανε το Λιάπι στο αυτοκίνητο. Εντάξει βέγαλε, ό,τι πεις Ορίστε παρακαλώ Έλα ρε φίλε, καλημέρα, είσαι καλά Ε, αυτό, εντάξει, αυτό φτάνει Είναι και πολύ Είσαι και πρόεδρος, είσαι πρόεδρος από σήμερα Ειρέμισε, ειρέμισε, ειρέμισε ρε, χαλάρωσε ναι, ναι το κάποια στιγμή Ναι, ναι, το νομίζω Πού να τους προλάβεις αδερφο Να σε καλά Να είσαι καλά φίλε μου, να είσαι καλά Καλημέρα Πού να του προλάβει με, τα... με τα πρόστιμα που βάζουν, δεν του προλαβαίνει. Με τα πρόστιμα και τα αυτά που ψηφίζουν, δεν του προλαβαίνει. Όπω λέγαμε χθε, είναι μια ε, διακυβέρνηση επιβολή προστήμων. Όχι φόρων, επιβολή προστήμων. Τιμωρία δηλαδή. Σε τιμωρούν για τα πάντα και να πηγαίνουν όλα στην εφορία. Τα λέγαμε χθε. Δεν του προλαβαίνει. Αλλά, αλλά τι είναι τούτο τώρα. Και αναφερόμεθα σε αυτή τη μοτσούνα του Θεοχάρη. Εντάξει, για να μην λέμε κατεβατό ονομάτων. Δεν δηλαδή εσύ τώρα νιώθεις, νιώθεις ότι αυτό το γκρίζο ανθρωπάκι, το ανίκανο Το ανίκανο, δεν μιλάμε τώρα ότι δεν έχει αυτό, δεν έχει μέσα του αίμα, πατρίδες και τέτοια Αυτά αυτά, αυτά, αυτά είναι εξεχασμένα τώρα, δεν είναι Αυτό το ανίκανο, το, αυτά τα ανίκανα ανθρωπάκια για να χρησιμοποιούμε πληθυντικό Τι κάνουν αυτή τη στιγμή, κοιτώντα τι κάμερες, ποιον εκδικούνται, από ποιον θα πάρουν το σπίτι από έναν 70χρονο, 75χρονο, ο οποίο είχε 15.000 ένσημα και πήρε σύνταξη από το ΙΚΑ 4-5 και δεν έχει να πληρώσει το χαράτσι, από έναν ο οποίο ε, είχε στο από το ΤΕΒΕ το σύνταξη δεν έχει να πληρώσει το χαράτσι, και βγαίνει, βγαίνει, βγαίνει αυτό ο ξεκολλιάρη ε, ο Θεοχάρη, κακή χρήση τη ελληνική, σε καταλαβαίνω αγαπητέ μου, σε καταλαβαίνω, μπορεί να πας τη διπλανή μπάντα των FM, σίγουρα παίζει ε, μπάολα. Λοιπόν, και βγαίνει και τον απειλεί Αυτή η μοτσούνα Τον απειλεί Και βέβαια δεν τον απειλεί απλώς Γίνονται και πράξεις οι απειλές του κάποια στιγμή Και καθιστά άστεγο ποιον Έναν άνθρωπο με 15 ή χιλιάδες ένσημα Έναν άνθρωπο ο οποίος δούλεψε 30-40-50 χρόνια Να πούμε σε μια βιοτεχνία Έναν αγρότη που τα χέρια του είναι σκαμμένα Έναν άνθρωπο τέλος πάντων που πρόσφερε στην παραγωγή Για να παίρνει τους παχουλούς το, <laughs> ναι, Για να ανεβοκάτε, βάζει τις φραγίδες ο Θεοχάρης και η κάθε Θεοχάρηνα του Δημοσίου. Αν έχει κάποια διαφορετική γνώμη, εδώ είμαι θα. Ποιο ακριβώ σε απειλεί και απιλή απειλεί. Παρακαλώ. Αχ μπράβο Είναι και ανασφάλιστοι οι περισσότεροι από αυτούς Όπως το λες φίλε μου Δεν έχουν να πάνε και στο νοσοκομείο Δηλαδή είναι από χέρι φαγμένοι Κατάλαβες τι καθόμαστε και συζητάμε μεγάλε Τι καθόμαστε και συζητάμε τι καθόμαστε και συζητάμε Και αναλαμβάνουμε προεδρίες Με παράτες και ταρατατζουμ ταρατατζουμ Το πρόβλημα εδώ τώρα δεν είναι ο Θεοχάρης Το πρόβλημα είναι ο παλαμακιστής του Θεοχάρη Ξαναμπαίνει το ερώτημα λοιπόν στο φίλο Νεοδημοκράτη Μες στη δεστασιά σου σε ένας ικανοποιεί αυτό Τον Πασόκο κυβερνήτη αυτή τη στιγμή το ρημάδιό, μην ξεχνάμε, και του αριστερούς, τους ρημαδιώτες, σε παρακαλώ, παρακαλώ. Δώσανε λοιπόν και εισαγγελική παραγγελία να ανοίξουν οι φάκελοι των επιδοτούμενων ξενώνων στη χώρα. Ε, κοίταξε, θα σου πω κάτι. Με συνοπτικέ διαδικασίες, σε μια βδομάδα θα πρέπει να τους χα... να κατάσχουν τεράστιο αριθμό. Διότι αν γινότανε 10 ξενώνες, ο ένας σήμερα ή εκείνη την εποχή δούλευε ως ξενώνας. Στο λέω, στο λέω από εμπειρία αν θέλεις εδώ γύρω να σε πάω εγώ περπατώντας να πάρεις και αέρα να σου δείξω Πολλούς πάμπολους Σε βουνά, σε θάλασσες Ναι, είναι και στις θάλασσες οι Αλλά το θέμα είναι ότι θα ξεφυσκώσει και αυτό και θα τους πρότεινε να πάνε και στο δεύτερο βήμα έτσι δεν είναι οι ξενώνες μόνο, να δουν και τις επιδοτήσεις, τις επιδοτήσεις των εταιριών ότι, ξέρω εγώ, το 80% και κάτι τέτοια άλλα. Με κάτι εταιρείες συμβούλων, οι οποίες αναλάμβαναν τα, το, τη μελέτη του φακέλου. Πού είναι αυτά τα λεφτά? Ναι. Τα λεφτά έχουν κάνει φτερά Και καθόμαστε τώρα Μες Και σχεζόμαστε Και πολύ σωστά παρατήρησε ένας φίλος Για ψυχική οδύνη και μόνο Χιλιάδες Όχι μόνο συνταξιούχοι Θα έπρεπε να, το, να τον μηνήσουν Αυτό τον κάθε έναν τέτοιο που βγαίνει και λέει Και όχι μόνο λέει Και ψηφίζει τέτοια πράγματα Ζητώντας του εκατομμύρια, δισεκατομμύρια για ψυχική οδύνη Καταλαβαίνεις τώρα τι θα πήρε παιδί μου να είσαι ε, άρρωστος, γέροντας, ασθενείς να έχεις τα προβλήματά σου και να τρέμεις στην ιδέα ότι θα σου πάρει το σπίτι του Θεοχάρης. Έλεος ρε! Δεν ξέρεις ποιος είναι εδώ ρε! Έλεος ρε, μεγάλε, έλεος! Παρακαλώ! Πολύ ωραία Πολύ σωστά παρατηρεί ένας φίλος εδώ πέρα Ας μου επιστρέψουν λέει τους φόρους Και ότι πλήρωσαν να το φτιάξω αυτό το σπίτι Γιατί τα μαλλιά Ο καθένας ξέρει Τι έχει πληρώσει αγοράζοντας ή φτιάχνοντας ένα σπίτι Λοιπόν και α το πάρουν. Α τα αυτά, αυτά είναι οι υπεραπόρων κορασίδων, όπω έλεγε και η Φρυδερίκο. Υπεραπόρων κορασίδων. Πάντως εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι να τώρα που θα αλλάξει, Γιατί παλεύει τώρα ο Αλέξης ρε παιδί μου, να αλλάξει την Οικονομισιόν. Η Οικονομισιόν μα είπε ότι η Τρόικα ουσιαστικά έσουσε την Ελλάδα. Αυτή τη ιστορία θέλει να γίνει πρόεδρο ο Αλέξη. Κατάλαβε. Αυτά μας τονίζουν οι Τροικανοί. Μας έσωσαν. Να, με Θεοχάρδες, με όλα αυτά τα μέτρα. Οπότε λοιπόν... Ε, ε, πάμε πολύ καλά, μας έσωσε η Τρόικα. Ε, πρόεδρο θα έχουμε στην Κομισιόν τον Αλέξη. άντερη Αλέξη, άλλαξε τα όλα. Προχώρα. Σε θέλει περαχώρα. Το ταχυδρομικό ταμ ταμιευτήριο το γνωρίζετε όλοι. Ε, Επίσης να σας θυμίσουμε ότι εδώ και τρία χρόνια και βάλε και παραπάνω Σας είχαμε κάνει ολόκληρη ανάλυση ότι όλη αυτή η ιστορία Ορίστε παρακαλώ Καλημέρα αυτό λοιπόν, θα ήταν μια καλή πρόταση που λέτε αυτή τη στιγμή δεν το λέει. Όχι μόνο αυτό κι άλλα δεν λέει. Συμνάστε καλά. Άε, αυτός είναι αγώνας ρόλ. Συμνάστε καλά. Δεν μας δε λέει ένας φίλος εδώ. Δεν μας λέει ο κύριος Αλέξης. Θα περίμενε λέει να τον ακούσει ότι θα, θα άρει την ασυλία των βουλευτών να δικάζονται όλοι. Έ, ε, Δεν λέει κι άλλα. Παρακαλώ. Έλα πρόεδρο. είναι ρε, Α, κατάλαβα, κατάλαβα Κατάλαβα, κατάλαβα Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έγινε, έγινε, έγινε, έγινε. Ε, Ναι Ναι, ναι, ναι, ναι. Να καλά Ξέρεις τι όραμα έχει αυτό, Μεγαλύτερο από αυτά που κάνει, αυτά που είπες Ναι, λοιπόν Και ο προηγούμενος φίλος είπε ότι δεν μας λέει ο Αλέξης Αν θα, ε, κι άλλα δεν μας λέει Κι άλλα κάνει Λοιπόν σας είχαμε 3-4 χρόνια Σας είχαμε πει Σας είχαμε κάνει ανάλυση Ότι όλη αυτή η ιστορία Αυτή η ιστορία που ζούμε σήμερα Ξεκίνησε Από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Με τον Αλής του Φιλιππίδη Εκεί ήταν και πρόεδρος του Παναθηναϊκού Η Μουτσουνίτσα αυτή ε, Αγοράζοντας υψηλού κινδύνου Ξεκίνησε από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Όταν ήταν πρόεδρος Ο Φιλιπ τα είχαμε πει αυτά, να μην λέμε παιδιά ότι λέγαμε πριν 3 και 4 χρόνια έτσι. Είναι. Σήμερα λοιπόν σου πετάνε σκάνδαλα, σκάνδαλα, σκάνδαλα στη Μούρη. Κάποιο λόγο έχουν όπω λέμε. Τα παπαγαλόνια ορίονται, μίζε, σκάνδαλα από εδώ από εκεί. Και βρήκανε λέει τώρα τα στελέχη τη Νέα Δημοκρατία όπω είναι ο Φιλιππίδη και άλλοι καταζητούνται λέει για την, από το 2-6 μέχρι το για μαδάνια και τέτοια μεταξύ των οποίων λέει πήραν και τον κύριο Κοντομινά τον καναλάρχη και όχι μόνο αλλά ο κύριος Κοντομινάς αυτόματος αρρώστησε και είναι στο νησοκομείο Λοιπόν ε, κυρία μου και κύριέ μου ε, είπαμε ότι θα δούμε πολλά το θέμα είναι ε, γιατί αυτή τη στιγμή τα ρίχνουν όπως τα ρίχνουν γιατί υπάρχει ένας κατηγισμός σκανδάλων δηλαδή με λίγα λόγια ήταν αυτή η χώρα ε, να δουλεύει, να έχει παραγωγή, να έχουν δουλειά οι άνθρωποι και να κάνουν κάθαρση. Αυτούς όλους, ε, φιλιππίδες, Κουντομινάδιδες, πώς τους λένε, Κάντες, Μάντες, Παπαντρέιδες, όλους αυτούς τους απαταιώνε, οι εισαγγελίες, ξέρω εγώ τι είναι αυτοί να πούμε, τέλος πάντων οι αστυνομίες, με αποδεικτικά στοιχεία να τους ρίχνανε στο Μπουντρούμι. Έπρεπε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα και τούτη τη δεδομένη στιγμή να αρχίσουν να ρίχνουν στο τραπέζι στη τηλεοράσεως. Πάντα σκάνδαλα, επισκανδάλων, μίζες, δισεκατομμύρια να περνάνε. Έχουν χάσει την έννοιά τους οι αριθμοί πια. Δηλαδή ακούς 10 εκατομμύρια δολάρια. 20 εκατομμύρια ευρώ. Ακούς να και τρελαίνεσαι και ο Θεοχάρης σε απειλεί εσένα γιατί δεν πλήρωσε στο χαλά της, της ΔΕΗ. Κατάλαβες? Ο Θεοχάρης, ο οποίος είναι όργανο όλων αυτών. Που υποτίθεται ότι κυνηγάνε. Κατά, ο ο υπαλληλίσκο του αυτών των ε, μέχρι αποδείξεω απαταιώνων δεν θα του πούμε, ε, εντάξει, ναι. Λοιπόν, είναι υπάλληλο αυτών Και βάζουν το Θεοχάρη και απειλεί εσένα. Που δεν έκλεψε, που, που το μόνο σου έγκλημα ήταν ότι δούλεψε. Δεν έκανε κανένα έγκλημα, δούλεψε. Αλλά μη στεναχωριέσαι, ε, επειδή παίζει το πουλάκι του και ο Βενιζέλο, ε, μην πάει το μυαλό σου αμέσω να πει μου, το Twitter του εννοώ και εσύ. Παίζει το πουλάκι του πήγε το μυαλός Αμάν δε... το Twitter του, ε, Στο Twitter του έγραψε Ότι είναι ένα πληρωτής Κατάλαβε. Κατάλαβες Και διαχειρίζεται την, ε, σε, την Ηλεκτρονική σελίδα της ελληνικής προεδρίας Και διαχειρίζεται το Βενιζέλος Ποιο άλλο, <coughs> Λοιπόν έβαλε εκεί Μεταξύ άλλων τίτλων Γιατί έχει ο άνθρωπος τίτλο. Πολλού. Είναι καθηγητή, είναι πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, είναι υπουργό εξωτερικών, είναι αντιπρόεδρο, είναι αναπληρωτή πρωθυπουργό, είναι μπουχέαση, έχει, έχει όλου του τίτλου. Ε, θα θυμόσαστε, δεν ξέρω του Γεωργίου Παπαδοπούλου του τίτλου, πρόεδρο κυβερνήσεως κυβερνήσεω, αντιπρόεδρο Βασιλικός κυβερνήσεω, βασιλικό επίτροπο, Αυτά είναι σε καταστάσει τρέλα ο καθένα ανακηρύσσεται ό,τι γουστάει. Έτσι λοιπόν από χτε προχτέ είναι και αναπληρωτή. Ο, ο πρόεδρος. Ο... ο πρόεδρας του Πασό <laughs> Λοιπόν Αλλά έχουμε και ε... Γράφουνε οι σωτήρες τώρα γράφουν Έχουμε και τη Θοδόρα την τζάκρη Για σου ρε Θοδόρα ε, Σώσε με Δώς μου να πιω το δηλητήριο Έγραψε άρθρο Άρθρο η Θοδόρα Και αποθέωσε τον Τσίπρα Βέβαια γιατί δεν πήγε ο Τσίπρα στην εκδήλωση Ορίστε ο Θύπρας, δεν πήγε στην εκδήλωση. Ναι, ναι, ναι, ναι. ο Θήπρα δεν πήγε στην εκδήλωση. <συστά> το αποθέωσε, τι αντιστασιακή πράξη, γεια σου Θοδόρα, τα πετάνησα, παρακαλώ, <συστά> έτσι, μου ποιος... <συστά> <συστά> Να σε, καλά, να σε καλά, να σε καλά Λοιπόν που λες ε... ελληνοπητέ μου Ελληνοπητέ μου Ναι, η Θουδώρα, γεια σου Θουδώρα Έλα δώρα, Όχι μανά Η Θουδώρα, η Τζάκρη. Κυρία μου και κύριέ μου Έχουμε καινούριο φόρουμ Φόρουμ, φόρουμ Κάνει φόρουμ ο Αλέξης Ο Τσίπρας, ε Κάνει φόρουμ ο Αλέξης Καινούριο Εν όψη εκλογών Επιτροπές σοφών, φόρουμ! Παπα-πα-πα-πα! Τι πα, πα, πα, πα, πα, έχουμε να κάνουμε πάλι! Συγκροτούμε φόρουμ στον Τζίριζα! Λοιπόν, θα είναι μετοχικό όχημα, σχήμα! Μετοχικό σχήμα ενόψει των αλλεπάλληλων εκλογικών! Θα το κουβεντιάσουμε, θα το ξανακουβεντιάσουμε, θα το μάτα ξανακουβεντιάσουμε και σε αποφάσεις δεν θα καταλήξουμε. Σημασία έχει να κάνουμε φόρουμ. Ε, κατά προτίμηση... Παρακαλούμε πάρα πολύ να ρίξετε στο λαιμό και μπαντάνα για να έρθετε διότι χωρίς μπαντάνα δεν είναι, δεν λέει ε, Τα τσιμπούκια είναι εκτός μόδας ε, οπότε ε, η μπαντάνα είναι εκείνο το Φόρουμ μεγάλε, κάνει φόρουμ Φόρουμ Φόρουμ Φόρουμ, ορίστε <laughs> Τα τσιμπούκια είναι εκτός φόρουμ ναι παιδε μισό λεπτό Μη βιάζεστε Μη σιάζεστε ρε παιδιά Μη, βιάζεστε. μη βιάζεστε, ρε παιδιά Τα έχουμε τα μπουμπούκια ναι. Τα έχουμε τα μπουμπούκια mm. Σε αυτό το φόρουμ λοιπόν Ο φόρουμ Λοιπόν θα είναι Πρόσεξε ε, Θα συναντηθεί και με την της Διμάρ, βέβαια Της Δημάρ Και Σε αυτό το φόρουμ Λοιπόν θα είναι Εκτός ε, βέβαια ε, της Λούκας διότι δεν χωρίς Λούκα δεν κάνουμε θα είναι και η Θοδόρα. δεν γίνεται να μην είναι η Θοδόρα. λοιπόν και θα έχει και τι άλλο τον παραστραφεί απαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπα τσιρνιάζεις ρε παιδί μου Τσι, δηλαδή ε, πόσο άλλο σώσημο ρε μεγάλε δεν βαρέθηκες ρε να σε σώνουν ρε όλοι στε παρακαλώσουν και σας κύριε Πρόεδρε και καλημέρα σας ναι απα, Άπαπαπαπαπα Είστε απα, απα, Ναι, ναι, ναι απα, απα, απα, απα, εσύ δεν θα πας σε κανένα φόρουμ. Φόρουμ μεγάλε φόρουμ. Κάνουμε φόρουμ. Ωπα, φορείστε. Αχα. Φόρουμ ποιος θα το πληρώσει. Αλέξη μου, καλά λέει εδώ τηλεακρότητα. Εσύ κάνεις φόρουμ. Στο κουθκόμ του φόρουμ ποιος θα το πληρώσει. Αλέξη. Ωραία Αλέξη, προχώρα Αλέξη Είναι η εποχές του τα Εκτός του ότι τα σηκώνουν όλα αυτά ε, Είναι τόσο εξεφτελισμένα τα πράγματα Και έχουν εξεφτελιστεί τόσο οι έννοιες ε, Τα λόγια Οι πράξει αν θέλεις Λοιπόν οπότε ό,τι και να κάνεις Και πάλι η θα φαίνεσαι Και αρχηγός Προχώρα σου λέω Προχώρα παλογκάρι μου με φόρουμ θα τα σώσεις τα πράγματα Ειδικά μας συμμετέχει η Θοδόρα, η Λούκα Παραστατήδης, όλοι αυτοί να λέω. Βέβαια οι σκασμένοι από το σώσιμο Τι θα κάνουν, ποιος τους υπολογίζει αυτούς Άλλοι θα πεθαίνουν στα νοσοκομεία Άλλοι θα καίγονται από τις κυλόσομπες Άλλοι θα καταλαβαίνεις τώρα Προχώρασε πάντως Κάνε φόρουμ, κάνε φόρουμ Κάνε φόρουμ παλιγάρι μου nothing more I... <Καιρια> κυρία μου και κυριέ μου Φτάνοντας στο τέλος <Καιρια> Να μην ξεχάσουμε Ότι σαν σήμερα Σημερώματα ε, Τα μεσάνυχτα Εξέπνευσε ο Νίκος ο Τεμπονέρας Είναι γνωστή όλων η υπόθεση Του καθηγητή Τον οποίο σκότωσε η νέα δημοκρατία Α πως Κακή χρήση της είναι Όχι ε Σκότωσε η νέα δημοκρατία Ο Καλαμπόκας τη, Ο Νεδίτης το 1991 Διότι χωρίς αίμα Εξουσία δεν γίνεται Και βέβαια ο Τεμπονέρα ε, Εκείνη την εποχή Ο παρακρατικός νεοδημοκράτης Τεμπονέρα. Έτσι Σήμερα είναι κάτι λέει διευθυντής τράπεζας Κάπου στο Βόλο Και ο ε, τον Ο τότε υπουργός ε, Της δολοφονικής Κυβέρνησης του σκότωσε Τεμπονέρα Είναι πρωθυπουργός της Ελλάδας Λέγεται Σαμαράς λοιπόν από ό,τι βλέπεις Η παρακρατική ε, μια χαρά σε αυτή τη ζωή πάνε άλλοι είναι στο χώμα και αυτοί είναι ε, διευθυντές τράπεζα, ξέρω τι διάλο είναι και πρωθυπουργοί και έχουν βέβαια και τους παλαμακιστές που κοιμούνται ήσυχοι και παλαμακίζουν όλη αυτή την κατάσταση δεν άλλαξε ούτε πρόκειται να αλλάξει τίποτε Εκτός και αν... παρακαλώ ναι. Α, ναι, ναι. Συγγνώμη, συγγνώμη, να κλείσω. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ανήμερα λοιπόν... Με να κλείσω, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ για λοιπόν το... Ανήμερα λοιπόν του... της δολοφονίας του Τεμπονέρα, ο ένας εκ των δύο δολοφόνων, λοιπόν, ο Σαμαράς, έγινε και πρόεδρος. Εκτός από πρωθυπουργός. Οπότε είδες ότι πάνε καλά τα πράγματα. Τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά Τώρα εσύ νοικοκυρία μου Είπαμε Η συνείδησή σου η οποία είναι λάστιχο Και την έχεις στην κολότσεπη Για χαράις Δεν έχεις κανένα πρόβλημα Κανένα Τι πρόβλημα να έχεις θα μου πεις Και επειδή ε... Α, Μιλήσαμε για το δυμπονέρα Να Ακούσουμε ένα τραγουδάκι Τι λέτε δηλαδή Α ας ακούσουμε λίγο Φίλιππα Ρούντα. Ανοίξτε. Αφιερωμένο εξαιρετικά. Αυτό το μυρολόι λοιπόν του Φίλιπου Ρούντα θα τελειώσουμε σήμερα Αναφορά τιμής, στον Νίκο Τεμπονέρα Και αφού σας ευχαριστήσουμε για την υπομονή σας και την ακρόαση Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Θα ακολουθήσουν τα γλαίτια του καναλάρχου Να είστε όλοι καλά, πολύ καλά, για και χαρά σας Πιμπ, στε.